Ευχαριστώ σας κυρίες μου και κύριοι Μουσική Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο Ρανδι Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου και με την εκπομπή Στον τίχο Θα κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα περίπου 2-6-81-4-0-60 4 60 2 Για να Μας κάνετε τις ωραίες παρατηρήσεις σας Ποπο, ποπο, ποπο. Πο. στο παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα Κοζάνη. Καλημέρα από το ράδιο Αετό Κώστα Γκιόνι Κοζάνη. Πτωλεμαίδα, Σέρβια. Στο κουτούκι του Γιαβρί εκεί στα Σέρβια. Κυρίε μου και κύριοι, καλημέρα στην Κύπρο μέσω του RTFM του Νίκου του Αμάρατου. Καλημέρα στην ΕΜΕΑ, καλημέρα στην Πελοπόννησο. Καλημέρα στον πλανήτη, στον πλανήτη Κυρίες <Καιλά> <Έλα>. μου <Καιρίες> και κύριοι Καλημέρα και στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Γλυφάδα Κυψέλη Μπιρμπιμχάμ, Μπιρμπιμχαμ μπιρ, μπιρ, μπιρ, μπιρ, μπιρ, μπιρ, μπιρ. Οι ρεπορτέρ εκεί του Νεμέα Πρες πρέπει να ξαμολυθούν να βρουνε κάπου στην Πελοπόννησο Ξεπατώθηκα στο γέλιο, δεν υπάρχει δηλαδή δεν πεζόμαστε με τίποτα Όχι τριπλή τετραπλή το παίζεις με σβήσιμο φώτον και το χάνεις τον αγώνα Λοιπόν, εκτό των άλλων έπρεπε χθε να παρουσιάσουν εξέδεις Δικηγόρους, γιατρούς ε, αυτούς που κρύβαν τα λεφτά Εκτός των Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν Είχανε και ένα λέει στην, Κάπου στην Πελοπόννησο Γι' αυτό είπα για τους ε, reporters της ε, Του Νεμέα Πρέσ Λοιπόν Δώσανε λέει 2,5 εκατομμύρια ευρώ Για να φάνε η καημένη η Τρίτεκνη γραβιέρα <laughs> σου λέω Και τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα αυτοί που δεν πήραν την γραβιέρα Τώρα ξέρω τι συνειρμό κάνει Για να δώσουν από πάνω 2,5 εκατομμύρια ευρώ για γραβιέρα κάπω στην Πελοπόννησο στους τρίτεκνους φαντάσου τι ρίξανε αυτοί του σακούλι. Εντάξει, καταλαβαίνω Αλλά 2,5 εκατομμύρια ευρώ για γραβιέρα Ρε παιδί μου, μιλάμε για θάλασσες γραβιέρα Ανάμεσα σε αυτά τα ωραία κυρίε μου και κύριοι, τα οποία μα παρουσιάσανε για έναν γιατρό που είχε 5 δισεκατομμύρια κάτω από το στρώμα, για μια γριά η οποία είχε 5 τρισεκατομμύρια ευρώ ε, μέσα στο κιούπι με τι ελιέ, όλα αυτά τα παρουσιάσανε χθε λοιπόν. Αλλά άχνα το τι έγινε στι πορείε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, δεν μάθαμε αφού τα μαζικά μέσα εξαθλίωση μα παρουσίαζαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τη Γραβιέρα, τα λεφτά τη Γριά του γιατρού και των άλλων Γεγονός είναι μισό παρακαλώ Άιντε μπρος Γραβιέρα Λες εσύ θα κάνεις εσύ να πούμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ πόση γραβιέρα ήταν Μιλάμε δηλαδή το ερώτημα Ολόκληρη η πελοπόννησο γραμμέρα! Ζήτω, ζήτω, έλα! Ζήτω, έλα! Γεια, γεια, ε, ε. Μπράβο, μπράβο, θα σου πω τώρα, περίμενε! Έχω πληροφορία! Κάτσε, θα σου πω, έχω πληροφορία, περίμενε! Έλα, για <γιά>. yeah. Δεν φαντάζεσαι τώρα 2,5 εκατομμύρια γραβιέρα Δηλαδή δεν θα έχει αντικατασταθεί το ένα του βοδάρι της Πελοποννήσου Ολόκληρη Πελοποννήσου θα ήταν μια γραβιέρα Με τρύπες, ναι, εντάξει, την καλή τη γραβιέρα Με Σογκολίου Λοιπόν, για την ε, Άρτα δεν είχαν βγει τα, τα κοντήλια ε, Διότι... Ε, δεν είχε ξεκινήσει η κατασκευή φρεγαδελίου. φαντάζεσαι να διαλέταν για την άρτα ας πούμε 2,5-3 εκατομμύρια για φρεγαδέλι. να πάρουν οι τρίτεκνοι φυσικά όχι οι άλλοι έτσι Ωαααα φραγγαδέλοι ε λοιπόν που αποθάλασσες φρυγαδέλοι μιλάμε για την Ελλάδα τώρα για αυτό που αποκαλείται Ελλάδα 2,5 ε, τι φάγανε οι άνθρωποι ε τι φάγανε ρε, 2,5 εκατομμύρια λέει τη γραβιέρα πάπα. Λοιπόν, με αυτά και μετά αλλά, λοιπόν, Δεν μάθαμε τι έγινε Ξύλο έπεσε Έφοδη σε πολυκατοικίες Σπάσιμο τζαμαριών ε, Σε καταστήματα Το θα σε κάνω, θα σε ράνω Πήγαινε σύννεφο στο διερχόμενο κόσμο η ειδικά στι γυναίκες στα εξάρχεια Λοιπόν, συλλήψεις Ερασιτεχνικά βίντεο είναι μόνη, η μόνη ενημέρωσή μα λοιπόν μάλιστα οι ένοικοι για να, να αποθήσουν ε, τις, ε, το ντου των ματατζίδων μέχρι και γλάστρες από τα μπαλκόνια και βέβαια ε, η προσωποποίηση της εξυπνάδας κικίλιας είπε ότι πράξαμε τα δέοντα πάντα ρε εσύ τα δέοντα πράτετε εξάλλου αν δεν τα, δέν, τα, τα δένδια τα πράξατε, τα δένδια. Δεν θα έφτανε εσύ να γίνει υπουργό. Δεν ξέρω αν με συλλήβει. Πού να με και Κυκίλια τώρα. Να με συλλάβει, ίσω, ναι. Να με άστο μεγάλε. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα που μεγάλε, δεν είδαμε τίποτα διότι τα μουμούεδια, αυτά τα νόμιμα και ηθικά, ήταν απασχολημένα λοιπόν με τα φρεγαδέλια, με τι. Κεφαλογραβιέρες Αν ο νεκρός Στην Αμφίπολη ε, Ήταν νεκρή, αν ήταν καστρωμένη Αν έτρωγε όπω είπαμε προχθές ο τζουκάκια ε, Για λαντζή Και διάφορα τέτοια Διότι σε μια χώρα που, είναι, που πλέει Σε πελάγι ευτυχίας Με τι άλλο να ασχοληθούνται Με τις φαλιάρες που έπεσαν χθες Σε παρακαλώ <Το> Κυρία μου και κυρία μου αγωνιστικά Κατέβηκαν όλοι, κάνανε τι πορείες του. Κάμανε και τι κάμανε που λες λοιπόν Και μεταξύ των άλλων Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε Και ανακοίνωση Για το μήνυμα Μήνυμα όχι ανακοίνωση Δεν πουλάει καμιά, κανένα πληντήριο Μήνυμα έστειλε Λοιπόν, για την επέτυξη του Ποχλητιχνίου Όπου δεν υπάρχει παλιάτερα Κοιτάγαμε να μαζέψουμε Κάνα ψιφάλακι από κανένα πικραμένο αριστερό Τι αμερακανοκίνητη τη λέγαμε τη Χούντα Η Σιριζέη, δηλαδή. Τι έτσι αλλιώς και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα Χτες λοιπόν προχτές Πάει το Αμερικανοκίνητη Χούντα Πώς να Δεν μπορεί από τη στιγμή που συμμετέχεις και μιλάς στο Ίδρυμα Λεβί, Που σε καλούνε να μιλήσεις Στο Ίδρυμα Κλίντον Που είσαι κύριος ομιλητής στη Λέρσια Μπροζέτη Δεν μπορείς να μιλάς Για Αμερικανοκίνητη Χούντα Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Μην το συζητάμε τώρα Αλλά το θέμα, το θέμα είναι ότι ο Συριζέος προσέξτε τώρα ο Συριζέος Παπαδημούλης εκτός κι αν δεν είναι ρε παιδιά παρακαλώ πολύ παρακαλώ mm. σωστά σωστά ναι, ναι. πολύ σωστά παρατηρεί ένας φίλος τηλεακροατής τώρα αμερικανοκίνητος είναι ο Συριζά. Πρόσεξε μεγάλη τώρα. Θέλω να, θέλω να σε προσέξω για να με παρακολουθήσεις. Παρακαλώ. Έλα δεν πουργάλετι κάνει. Με <Κι> ναι, πέζω. <παίζει. Κι> ελα δεν πουργαλετι κανει πεζω ελα Ε, βέβαια. Ε, κα... Καλά έτσι. Έλα. Εσύ κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Φυσικά και έγινε αντισησημητική. Εσύ είσαι το σύστημα. Έλα. Έλα. Θα σου πω τώρα. Έλα. Έλα. Έλα. Ναι. Είσαι. Ε, βέβαια είσαι. Ο, ο, ε, εσύ είσαι. Ε. Ναι. α μπράβο εντάξει φέρνει καλά μανταρίνι ρε συστημικές! Έλα γεια! Έλα γεια γεια γεια γεια! Χωρίστε ρε, οικονομήσαμε! Μα λαδώνει με μανταρίνια ο άλλος Οπότε λοιπόν ποιος είναι το σύστημα ρε, που κατηγοράς τη Γιάννα Ότι είναι αντισυστημική Και φυσικά είναι αντισυστημική να πούμε Όταν εσύ να πούμε με είναι το σύστημα ρε. Όχι είναι το σύστημα ρε, φούρνα, ρε, που πρόβλημα και με τη Γιάννα Λοιπόν, να σου λέγα τώρα τι σου λέγα Για τον Παπαδημούλη Δεν είναι Συριζαίος ο Παπαδημούλης, Μπράβο Δεν είναι για το δεξί χέρι του Γιούνκερ Αντιπρόεδρος στην Οικονομίσιον Μπράβο Λοιπόν, πρόσεξε τώρα Προσέξτε παρακαλώ Θέλω να τα συνδυάσετε εκτό κι αν συμβαίνουν σε άλλο πλανήτη Αυτό μετά την. Ε, ε, Πε την ελεύθερη παιδί μου ε, Με την άρνηση τη Τρόικα να έρθει στην Ελλάδα για τον έλεγχο Ο Παπαδημούλη Ο Παπαδημούλη Ο Σεριζέο ο, ο, ο Γιουγκερίσκος Γιουγκερίσκος το δεξί χέρι του Γιούγκερ προτείνει να συναντηθεί ο Τσίπρας με το Σαμαρά για να συμφωνήσουν για τον επρόμενο πρόεδρο Δημοκρατίας, το χρόνο των εθνικών εκλογών και την απομείωση του χρέους Κατα, αυτά δεν σας τα προτείνει τώρα κανένα δεν τα λέει κανένας συνωμοσιολόγος, ο Παπαδημούλης ο Τσιριζέος ο, ο Πορτοκλασάτος Τσιριζέος Δεξί χέρι του Γιούγκερ τα προτείνει Μεγάλε <coughs> Πάντως Άμα καμία διακυβέρνηση Συνεργασίας Για εθνικούς σκοπούς Πάντα για εθνικούς σκοπούς Λοιπόν μην πάει το μυαλό στο κακό Για εθνικούς σκοπούς ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας Με 6 μήνες πρωθυπουργό τον Αλέξη Και 4 το Σαμαρά Μην μα βάλεις το πουπού Πάλι για να αντέχω Παρακαλώ Έλα Θα μου φέλεις κρόκο Του <στοίλυμα> λούμπες <στοίλυμα> <στοίλυμα> Έγινε εγώ Έλα γεια Ο Κώστας λέει Δεν θέλει να με λαδώσει λέει Δεν έχει μανταρίνια υπεροχή Πως δεν έχει η περιοχή σου Έχει κρόκο κουζάνις <στοίλυμα> Νομίζω μπορείς να με λαδώσεις <στοίλυμα> Φέρε μου 5-6 καφάσια δεν λοιπόν, μπορώ να το βγάλω στη. να το πουλάω, μισή τη μήνα. Α πούμε να βγάλω φράγκο. Θα μου πει τώρα, είναι δυνατόν να μην πάρει τώρα ο γουρδουλίμπα κρόκο να βάλει το καραμελωμένο αγγούρι... με σό με για να φάει το μεσημέρι. Δεν γίνεται. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Κυρία μου και κυρία μου, εντάξει, πέρα από την ξεφτύλα τη μαγειρική, μια ξεφτύλα υπηκρατεί παντού. Τα έχουμε μάτα αλλά σου λέω και πάλι ότι άμα δει κυβέρνηση Σαμαρά Τσίπρα. Με έξι μήνε το να λέξει επειδή προηγείται, και τέσσερι το Σαμαρά, πάντα για... όλα αυτά γίνονται για εθνικού ε... σκοπού. Γι' αυτό προτείνει ο Παπαδημούλης Προτείνει ο Παπαδημούλη, οι Παπαδημούληδε, θα έχουμε ξαναπεί, είναι λαγή Δεν βγαίνουν από μοναχοί του να πούνε την αρλούμπα του. Τον ρίξαν μπροστά για αυτά που έρχονται. κατάλαβες μεγάλε. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι τώρα, άντε η Τρόικα δεν ήρθε. Πιέζει για τις 100 δόσεις να γίνουν 72 οι δόσεις λες, λες και έχει λεφτά τώρα ο άλλος Αντί για 100 να δώσει 72 Μιλάμε για τρέλες Επαναλαμβάνω φίλοι μου δημόσιοι υπάλληλοι Όλα αυτά γίνονται για σας Απ' την άλλη μεριά δεν υπάρχει σάλιο Ούτε με βαζελίνη Δεν μπορούν να τους την κάνουν Τους έχουν κάνει ε, το λένε, ξεχύλωμα προκτού Πώς το εξηγήσω δεν μπορώ να στο εξηγήσω αλλιώς Οπότε όλα αυτά δόσεις άλλο είναι η κυκλωτική κίνηση Για σας για να σας Αποτελειώσουν και σας Πιέζει λοιπόν η Τρόικα Με ισοδηματικά κριτήρια Το δημοσιονομικό κενό που θα είναι τρία τριαδής Λοιπόν παίζουν οι δανειστές Με την αγωνία του λαού και όλα αυτά Ποιανού πια, λαού και ποια αγωνία Ο σφαγμένο Που πέρασε πια στο τελευταίο στάδιο Της αποδοχής του θανάτου Τι αγωνία να έχει. Η μόνιμη επωδός ανθρώπων που γνωρίζω προσωπικά είναι ρε δεν πάνε στο διάλο να τελειώνουμε ας με σκοτώσουν Παρακαλώ ε, Έλα ρε χάπατε που είσαι ρε. Είσαι καλά Έτσι μπράβο Σαλάμ ο oh, γουστάρω χρήσεων Έλα το έλα, τα λέμε για για και κυρία μου και κύριοι, κυρίες μου και κυρία από την λευκάδα έχω σαλάμι αέρος Πολλαπλών χρήσεων καταλαβαίνεις τώρα Ο λέει ακροατήσει; Λοιπόν, πουλείς μεγάλε; Η μόνη μια ανθρώπων που γνωρίζω είναι τέλος. Α έρθουν, όχι να τα πάρουν όλα, ας με σκοτώσουν. Τι αγωνία λοιπόν να έχει αυτός. Άρα αγωνία έχει μόνο αυτός που αυτή τη στιγμή ψιλοπαίρνει πέντε φράγκα από εδώ από εκεί. Μέσα από την ανάπτυξη του Σαμαρά. Οπότε λοιπόν μεγάλε τι πιέζει η Τρόικα. Αυτά είναι κόλπα είπαμε τώρα που γίνονται μόνο για εθνικούς λόγους. Μέχρι την τρίτη λοιπόν μας είπε οικονομισιόν, μας λέει οικονομισιόν, η θεία οικονομισιόν. Τ θα σας κάνει «μπουκου-μπουκου», «μπουκου-μπουκου» μπου, μπου» θα σας κάνει η Τρόικα. Οπότε θα χάσετε την αξιολόγηση και δεν θα, προλά... δεν θα βγείτε από το μνημόνιο συντεταγμένα, όπως θέλουν οι Σαμαροβενιζέλη, να σας χώσουμε αλλού σε νέα μνημόνια με νέα ονόματα. Τι να κάνουμε κυρία μου και κυριέ μου, αυτή τη στιγμή είμαστε γεμάτη αγωνία, Γυμάτη αγωνία κυρία μου και κυριέ μου. Έχουν ραντεβού στο Λονδίνο με 20 εκπροσώπους των δανει... δανειστών ο Σταθάκη αλλά και ο Δραγασάκης Πορτοκλασά τα στέλεχα αλλά καλό. να. γιγαντα που dependent on Μάμα just hung her head να σου πω φίλε μου, θα σου πω, ναι, ναι θα το απλό Έγινε, καλή Ο φίλος ο Μιχάλης λέει να απλώσω τον τραχανά Του θέματος, ουσιαστικά του Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθει. Για τους ανθρώπους του οποίους έσφαξε ο, Έσφαξαν οι Σαμαροβελίζελο Καρατζάφερνο Τσιπριζέι Λοιπόν, αυτό είναι γεγονός ε, Μιχάλη μου, κοιτάξτε να σου πω κάτι και γενικά, δηλαδή επειδή μιλάμε μεταξύ μα δεν μας ακούει κανένας Θα σου πω μια κουβέντα που μου κατέβασε η γκλάβα You understand me? You know what means γκλάβα Yeah, Κώστα πάνω στην κοζάνη Κατέβηκε στην γκλάβα μου τώρα Λοιπόν, πρόσεξε Τούτη σοργιλιάδα που ζούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια Όπου έχει βγει και από μέσα και το ελληνικό κύτταρο Του αχιλέα του ξεχυλωμένου, του λεωνίδα που φοράει τη την μπανοπλία και ξεχυλίζουν ταξίγκια λοιπόν και νιώθει υπερήφανο! βρε για τους, τους στην Αμφίπολη και άλλες τέτοιες αρλούμπες όπου και να ανοίξεις το ίντερνετ βλέπεις τις ρύσεις μεγάλων ανδρών και δι αρχαίων προγόνων και αισθάνονται υπερήφανοι ποιοι ένας λαός κατσαπιάδικος του οποίου του ο πέρα για πέρα κατσαπλιάδικος έτσι από το σουφλί μέχρι τη γάβδο λοιπόν του οποίου δεν περνάει από το μυαλό αυτό το ελάχιστο που θα σου πω αγαπημένε μου Μιχάλη. Θα ήταν καλύτερα να νιώσεις έστω και για ένα δευτερόλεπτο πολύ, πα, μα πάρα, πάρα πολύ, ε, πώς να το πούμε τώρα έτσι, ε, υπερήφανος για τους απογόνους σου και όχι για τους προγόνους που μας μασάς τον Ταραμά τόσα χρόνια και γλιστράς αυτό τον Ταραμά χέστηκε ο πρόγωνος τη στιγμή που έκανε Ακρόπολη και όλα τα άλλα για σένα ρε παπάρα που θα τρέχεις πίσω από τον Τζίπρα, τον Σαμαρά, τον Γκουρέλα τον Καρατζαφέρνη και τους άλλους καταλαβαίνεις πως το λέω οπότε αν για ένα δευτερόλεπτο αγαπημένα μου κατσαπλιά συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αισθανθεί. Περήφανος για τον απόγονό σου Μπορεί και να διορθωθεί η κατάσταση Τέλος Λοιπόν yeah, Άσε με τώρα να αισθανθώ περήφανο Ρε μεγάλε Παρακαλώ Δεν ξέρω εμένα με λαδώσεις με τίποτα Πήρα μανταρίνια Πήρα πως πήρα, ε, το λένε Σαλάμι λευκάλ. Μόνο ο δουλειός μου. Καλά, εσύ τζάμπα, θα λαδώσεις τίποτα Τι πουλάκια. Κι αν τα πεις, δεν είναι που θα έκανε. τίποτα ή πήρε τηλέφωνο για να χαλάσεις τη μονάδα να νιώθει. Άθε, παράτα βασιά, καθυμέρα. Ελά, γεια, γεια. Πήρε και ένα σεβασμό, δεν λαδώνει με τίποτα. Έλα όμως, σε προτρέπω και σε ένα Μηλαδώνης, καλός άνθρωπος είσαι, να αισθανθούμε υπερήφανοι. Μιλιός, Σταθάκης, Δραγασάκης, πρω πρωτοκλασσάτα στελέχη, σε 20, θα συναντηθούν με 20 εκπροσώπους των δανιστών για επενδυτικά κεφάλαια. Για, με fans manager, ο, ο, ο, ο Δραγασάκης, ο κουμουνιστή, ο αριστερός και οι άλλοι. Μάλιστα, ο Δραγασάκη την άλλη βδομάδα θα πάει στο Ινστιτούτο Λεβί με Αμερικανούς οικονομικούς παράγοντες Θυμάσαι, τα λέγαμε για το Ινστιτούτο Λεβί που ήρθε στην Αθήνα και φώναξε στο μέγαρο Μουσικής και φώναξε στον Αλέξη να μιλήσει. Και σε ρωτάω εγώ εσένα τώρα, τι διαφορετικό έκαναν τόσα χρόνια, Καραμανλο, Λοπά, Παντρέο, Σιμίτο και βάλε. Έκαναν κάτι διαφορετικό. Τι διαφορετικό για να τρέξουμε κι εμείς να πέσουμε στα τέσσερα να σε προσκυνήσουμε Τι είδα αυτό διαφορετικό ακριβώς 70 χρόνια τώρα Μας τον έχετε κάνει ταραντούλα Ταραντούλα μας τον έχετε κάνει Παρακαλώ Λοιπόν αυτοί λέει πηγαίναν για ανάγχωμα λέει ο τηλεαγροατής και μας κατσικώθηκαν λοιπόν, Τι μας κατσικώθηκαν περίμενε σου λέω δεν έχεις δει τίποτε περίμενε. Θα δεις πράγματα τα οποία δεν θα τα πιστεύει. Στο εξήγησε ένα εκατομμύριο φορές το σκεπτικό μου Λοιπόν το είναι δικό μου το σκεπτικό πέταξέ το στον κάλαθο των αχρίστων Πέταξέ το στον κάλαθο των αχρίστων Οπότε λοιπόν μεγάλε τι Έτσι αναρωτιέται ένα τώρα αριστερό, εσύ όπω με βλέπει αριστερά, όπω σε βλέπω εγώ πάλι αριστερά, είσαι αριστερό. Τι δουλειά έχουν αυτοί οι αριστεροί με τα Ιστιτούτα Λεβί, Με τα, ε, έτσι και, θα μου πεις Ό,τι δουλειά είχαν α πούμε οι πετρελεάδες στην εποχή του Αδόλφου με τον Αδόλφο. Οι σιδεράδε που του δίναν σίδερα κλπ. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Διότι ο Αδόλφο δεν χρειάστηκε καμπρολάχανα για να πάρει από του Έλληνε καμπρολάχανα. Πετρέλαια και σίδερα χρειαζότανε Με άλλους, καταλαβαίνει Δεν ξέρω, με συλλίβεις, ε Ναι, ναι, ναι, σου λέω Λοιπόν, μεγάλε, Να σε ενημερώσω Ενώ ο Σαντάνα Μας ρίχνει τις πενιές του Λοιπόν, να σε ενημερώσω Ότι όταν μίλησε προχθές Στη Φλωρεντία Ο Αλέξης λοιπόν, στο λόγο του Δεν υπήρχε όρος αριστερά επειδή εμεί θα παρακολουθούμε, αυτά καταλαβαίνεις, είναι βίτσιο. Λοιπόν, Επικεντρώθηκε, προσέξτε, στις προοδευτικές και σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Από την Ευρωπαϊκή Ερεστρά λοιπόν φτάσαμε στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Όμως εκείνο ρε παιδιά που μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν σε εσά κάνει εντύπωση. Είναι ότι είπε στο λόγο του επιλέξει ότι τώρα που έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ... Θα έρθει τα πράγματα Δεν είναι αλλά αλλάξουν τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα Αλλά και στις χώρες του νότου της Ευρώπης Δηλαδή μιλάμε Τι, τι τούβλος σε βάρεσε στο κεφάλι ρε μεγάλε Τι ακριβώς τούβλος σε βάρεσε για να πιστεύεις Ή αυτόν που στα γράφει τέλος πάντων Για να πιστεύεις ότι θα αλλάξεις κάτι Τι ακριβώς θα αλλάξεις Παρακαλώ <Και> Ναι, ναι, να, ναι, μάλιστα, άντε και στον Ευρωπαϊκό εθνικό σοσιαλισμό μου λέει ένα uh, τηλεκροατής εδώ με τον Αλέξη Πραγματικά είναι δηλαδή αναρωτιέμαι, από πού και ως πού ρε Αλέξη, τι είναι εκείνο που σε κάνει να πιστεύεις Τι ακριβώς δηλαδή για να καταλάβουμε κι εμείς, ημών, ότι μπορεί, εντάξει στην Ελλάδα δεν λέμε θα τα αλλάξει όλα μιλάμε Δηλαδή θα πέσουμε από ευτυχία σε ευτυχία, θα κολυμπήσουμε. Αλλά τι είναι εκείνο που σε κάνει, Δηλαδή α, θα γίνει η εξαγωγή τη Επανάσταση. Παπαπαπαπα. Πα, πα, πα, πα, πα. Προσέξτε, παιδιά, στα σύνορα, βάλτε κανένα φόρο παραπάνω να βγάλουμε κανένα φράγκο για το έλλειμμα. Θα κάνει εξαγωγή Επανάσταση ο Αλέξη, γι' αυτό στέλνει μπροστά του καπεταναίου δραγασάκι, μιλιό, σταθάκι κτλ. στο Ιστιντούτο Λεβί. Το Ιστιντούτο Λεβί είναι η γι' τη Επανάσταση. Εκεί θα πάρει τα όπλα, θα πάρει τα. τα... τι ιδεολογικέ κατευθύνσει. Με το Ιστιτούτο Κλίντον να πούμε, θα πάρει τα. Ε, δεν σου λέω να πούμε. Και η γιάφκα αυτή είναι αυτέ. Λοιπόν, θα κάνει εξαγωγή επανάσταση ο Αλέξη. Κυρία μου και κύριε μου, δεν μα δουλεύουν απλώ. Δεν μα δουλεύουν απλώ. Κυρία μου και κύριε μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο φαντάζομαι ότι με τον αναπνευστήρα σου καθημερινά κυκλοφορεί διότι ή κολυμπάς στην ευτυχία παρακαλώ mé τα προϊόντα mé mé mé mé έλα έλα mé mé mé σε επεξεργάζονται μας τα προϊόντα κύριε τηλεακροατά μου Μα τι είπες, παρακαλώ πολύ δηλαδή κύριε τηλεακροατά μου Κύριε τηλεακροατά μου, λοιπόν να σε ενημερώσω, εσένα δηλαδή Ότι εμείς εδώ στην οικονομία στην Ελλάδα έχουμε την ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρωζώνης Ναι μην, μην μη διάσε παρακαλώ πάρα πολύ δεν χρειάζεται καμία αναδιάρθρωση του χρέος σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χέστηκε φορά δασταλώνει τι σου λέω τώρα θα μου πεις. Αυτά ζούμε καθημερινά και έρχεται τώρα ένας πρόεδρος, προεδρίσκος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μας πει ότι σε παρακαλώ ρε μεγάλινα αν δεν φάει του τουλούμπα να πούμε στου Καρτιέλα, δεν αμφιβάλλω. Α εμά μεγάλε να πούμε. Κυρία μου και κυρίε μου, μην ξεχνά κάτι πάρα πάρα πολύ βασικό. Ορίστε παρακαλώ. Τρίκη, μα. Όπω λέει και ένα φίλο, λοιπόν. <laughs> <laughs> <laughs> Ρε δεν πάνε να απαυτοθούνε τώρα πια Είναι τελειωμένη η κατάσταση Άνθρωπος που επί ε, 25 ετία Έχει φτίσει αίμανα Από μια για να ζήσει έτσι Έφτασε στο τέρμα Τώρα πολύ ποσός ενδιαφέρει το, Τους φαγμένους ανθρώπους Αν τα δάνεια θα, θα τα δώσει ο Ντράγγι Και ο Τσίπρας θα το δώσει Σε τελειωμένη η κατάσταση Σε παρακαλώ πολύ όμως Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Και μάλιστα ένας από αυτούς που βιάζεται πάρα πολύ είναι η ρημάδ του μπαρμπαφότου του Κουρέλαντε. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο της πλειοψηφίας και την αναγκαία αποτροπή της πρόεδρης λήξης της τετραετίας. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν γίνεται να ζήσει Βουλή χωρίς ρημάδ μέσα. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή αφού ξέρεις το βιτσιό μου τώρα. Κανένας όμως δεν μου απάντησε. Εκείνη η μύτη του Μπαρπαφώτου του Κουρέλα μήπως πήρε τον κατήφορο ρε παιδί μπορεί να του κάνετε μια πλαστικούλα στη μύτη κάτι να του διορθώσει Ά. Δεν μπορείς να ζήσεις πια Χωρίς ρημάδ, χωρίς ποτάμια Διότι είναι τόσο πολύ οι ιδεολόγοι και οι περήφανοι Έλληνες Ναι ρε παιδί μου σου λέω Απευθείας έκανε πριτς ο Σοκράτης Την ώρα που έκανε τα κακά του και βγήκαν οι Έλληνε. Ναι αυτοί που αποκαλούνται Έλληνε. Είναι ο Έλληνε, πες τους όπως θέλεις Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τέτοιες Ιδεολογίες πια Κουρέλας, Ποτάμις, Απόγονοι Χάει yeah. στη σύναξη το βλάχο Να χορεύσεις κανένα και να τελειώνουμε yeah. Λοιπόν πολλές μεγάλες. Λέγαμε τι λέγαμε τον, ναι, τον ταλέπορο καρατζαφέρνη Για κάποιο λόγο Ενώ τον είχαν έτοιμο να ξαναμπουγάρει Στην κατάσταση τον στείλανε αδιάβαστο με τα 6 εκατομμύρια που βρέθηκαν στους λογαριασμούς Τα ακίνητα των 20 εκατομμυρίων ευρώ Και κινδυνεύει με τρία κακουργήματα <Ρι> Δηλαδή μεγάλε, μη σου κάνει καμία εντύπωση Άμα δεις τον αρχηγό, τον αρχηγό δεν τον πατριώτη ε, Τον δεις πίσω απ' τα κάγκερα Εδώ είδε το παιδί του σοσιαλισμού πίσω απ' τα κάγκυρα. Του πατριώτη που χρόνια πάλεψε με, για το λαό, το, για να του φέρει το σοσιαλισμό. Για τον Άκη μιλάμε. Κυρίας <Κυρίες> μου και κύριοι, είπαμε το σύστημα μέχρι ένα σημείο. Από τη στιγμή που του κάνεις τα κέφια θα σου κάνει και αυτό. Όταν δεν σε χρειάζεται θα σε στείλει. Παρακαλώ. Μάλιστα ευχαριστώ πολύ Όμως κυρία μου και κυριέ μου Για να περνάμε και σε κάτι σοβαρό Σε αυτή τη χώρα Bye bye life, bye life Ταιριάζει απόλυτα Έχουμε αυτοκτονίες Συνεχίζουν να αυτοκτονούν άνθρωποι yes. Αυτοκτονίες Μέσα σε τρεις μέρες είχαμε Φιλιππιάδα εδώ κοντά μας Βρήκαν πτώμα 58 58χρονου Σε δασική ε, περιοχή Οι ενδείξει δείχνουν Αυτοκτονία Γιάννενα, βαριά τραυματισμένος νοσηλεύονται 54χρονος που αυτοπυροβολήθηκε με την καραμπίνα του Σύρος σε κόμμα διαβητικός που η ΔΕΗ του έκοψε το ρεύμα είχε απο, ε, αποπειραθεί να πέσει με το 6 μηνών μωρό του από την Ταράτσα του κόψαν το ρεύμα δεν μπορεί να χάνει λεφτά η ΔΕΗ από διαβητικούς και τέτοια κυρία μου και κυρία μου αυτοκτονίας το ανάγνωσμα συνέχεια 40χρονος άνεργος φούνταρε από το φωταγωγό Ηράκλειο Κρήτη βρέθηκε κρεμασμένο σε εγκαταλειμμένο σπίτι <Καιο> Πολύ ξαφνικά βάρεσε ο έρωτας όπως θα έλεγε το ελληνοφανές καρτούν Γεωργιάδης με το ναζιστικό καρτούν βορίδι. Ο έρωτας του Έλληνες και αυτοκτονούν πέφτουν σαν τα κοτόπουλα <Καιο> Πα Τι άλλο πρέπει να σας κάνουν δηλαδή και συνεχίζετε όχι απλώς να τους παλαμακίζετε Αλλά να διαρριγνύετε τα ηματιά σας Παρακαλώριστε πολύ <σχερ> Someone new. Μου λέει ένα φίλος Αν παρατηρήσεις μου λέει τις ηλικίες Είναι ηλικίες 40, 55, 58 Άνθρωποι παρατημένοι Οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε ούτε πίσω ούτε μπροστά sure blue, sure Κοίταξε sure ε, Εντάξει μπορεί να έχεις δίκιο Ο νέος προσαρμόζεται Παλεύει ο συνταξιούχος δεν τον φτάνει για σπυρίνη, αλλά τι να κάνει. Κυρία μου και κύριέ μου, γεγονός είναι πάντως, γεγονός είναι ότι πέφτουν σαν τα κοτόπουλα οι Έλληνες και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Παρ' όλα αυτά όμως, το φιλοδόρημα που θα παίρνεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, λοιπόν, ε, που θα λέγεται επικορική σύνταξη το 2018, αυτά στα λένε αυτοί, έτσι. Λοιπόν... Θα είναι γύρω στα 80 με 90 ευρώ Βέβαια αν σκεφτείς ότι το 218 Ένα ψωμί μπορεί να κάνει και 50 ευρώ ίσως Λέμε τώρα ρε παιδί μου Αυτό δεν θα είναι φιλοδόρημα Έπεσε το σύστημα μιλάμε Για τις αιτήσει του επιδόματος φτώχειας Καταλαβαίνεις σε τι ξεφτήλα έχουν οδηγήσει Ανθρώπους Σε τι ξεφτήλα έχουν επίδομα φτώχεια, Έτσι όπως το επίδομα φτώχεια Σε μια ευνομούμενη κοινωνία Σε μια κοινωνία που 30 χρόνια Οργίασαν οι σοσιαλιστές Έφαγαν το σοσιαλισμό Μέχρι και κρούνες με τα κουτάλια Για να μη μιλήσουμε Για την κοινωνική δικαιοσύνη που έσπηρε Η πατριωτική δεξιά Φτάσαν στο σημείο να πέφτουν τα συστήματα για την κοινωνική δικαιοσύνη για το επίδομα φτώχεια, Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Πουλάνε τα ακίνητα στα ελληνικά πανεπιστήμια Εδώ πουλήσανε έχουν πουλήσει τα πάντα Πάντως δώσε λίγο σημασία σε αυτό που θα σου πω Δηλαδή εκεί στην Κρήτη κάτω ακούει κανένας Κρήτη ακούει κανένα. Θέλω να δώσετε σημασία σε αυτή την είδηση το Πανεπιστήμιο Κρήτη θα χρήσει επίτιμο διδάκτορα το γερμανό Χάινς Ρίχτερ αυτός ο αλίτης λοιπόν ο ναζίστας λοιπόν μέσα στο βιβλίο που έγραψε η μάχη της Κρήτης χαρακτηρίζει την αντίσταση των κριτικών ως βρώμικη και κτηνόδη στο βιβλίο τα γράφει για το οποίο θα το κάνουν ε, επίτιμο διδάκτορα επίσης ο Καραγκιόζης, ο Καριολής, να το πούμε έτσι, δεν είναι κακή λέξη, ναζίστας, Χάινς Ρίχτερ, που το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα τον κάνει επίτιμο διδάκτορα, γράφει μέσα στην κολοφυλάδα του, στο κολοβιβλίο του, το επαναλαμβανόμενο επιχείρημα ότι οι επιχειρήσει Μαρίτα και Ερμή καθυστέρησαν κατά έξι εβδομάδες στην γερμανική επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης ζει ο μύθος τον οποίο τείνουν να πιστεύουν οι Έλληνες άκου Μαλάκα μου να σου πω κάτι Μαλάκα Χάινς Ρίχτερ άκου να σου πω κάτι εάν δεν είχαν καθυστερήσει Καραγκιόζη που στηριλιώ Χάινς Ρίχτερ να ζηστοφασίστα Χάινς Ρίχτερ μαζί με τους συνεργάτε τους στην Ελλάδα λοιπόν αν δεν είχαν καθυστερήσει λοιπόν θα κάναν, δεν θα κάνανε την επίθεση οι χιτλερούλε κατά και δεν θα τη τρώγανε όπω τη φάγανε Οπότε λοιπόν, Μεγάλε, ντροπή για του κριτικού αυτή τη στιγμή που θα ανοιχτούνε ένα καριόλι σαν το Χάιν Ρίχτερ να πατήσει στην Κρήτη, να τον κάνουν και επίτιμο διδάκτωρα του πανεπιστημίου και κατά τα άλλα να πούμε η Λεβεντογένα να κάθεται να παλαμακίζει το Γιουργάκι με τι μαλακίε που του έλεγε προχθέ για την επανάσταση του ανόητου. Ο ίδιο το είπε, δεν σα το λέμε εμεί. Ο Γιουργάκη είπε, δεν μα άφησαν λέει να κάνουμε την επανάσταση του ανόητου. Είχε πει παλιά αυτονόητου, αλλά επειδή μιλάει, ξέρει ο Γιωργάκης, κάποιος του το έχει γράψει. Ανόητο, αυτονόητο, σου λέει το ίδιο είναι. Στην Κρήτη, λοιπόν, αντί να κάθεσαι να ακούτε το Γιωργάκη, να σας λέει αυτές τις παπαριές και να του παλαμακίζετε, τραβάτε και ρίξτε κανένα γιαούρτι στο Χάινς Ρίχτερ. Αυτά που λε μεγάλε. Εκτό κι αν φτάσει ο Σταύρος Θεοδωράκης με το φορτηγάκι του, απέκτησε φορτη όχι για τα μπάζα που θα μαζεύει Να τα ρίξει στην κάλπη για τους ψηφοφόρου του Για να γυρνάει στην Ελλάδα Ο Σταύρος να κάνει Να, να κάνει ομιλίες Να σε ξυπνήσει βρε Κοτούτσικο Σε παρακαλώ πάρα πολύ Σε παρακαλώ πάρα πολύ Αυτά Χάινς Ρίχτερ Τα ίδια δεν μας έλεγε και ο Σούλτς εδώ πέρα Στις συνάξεις του Για τον καημένο τον μπαμπά του Που σκότωσε έκανε έρανε Και από κάτω τον παλαμάκιζαν Άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει μέρο και στην Εθνική Αντίσταση. Τα ίδια δεν έλεγε και ο Σούλτ. Και χειρότερα. Στα Ιστιτούτα που του καλούνε από εδώ και από εκεί. να μιλήσουν για να δείξουν τη δουλειά του. να δείξουν την υποτακτικότητά του. να δείξουν πόσο καλοί Γερμανοτσολιάδε είναι και το παντεσπάνι του. Yeah. Τα ίδια δεν έκαναν. Yeah. Πριν λίγο καιρό. Yeah. Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο. με στεναχωριέσαρε. Το κέντρο ίσπραξη ασφαλιστών. Ασφαλιστών, ασφαλιστικών οφειλών ξέρω εγώ το και αω να σου το πω για να καταλάβεις ελληνικά έφτασαν λέει οι οφειλές των ασφαλισμένων 10,5 δι. μόνο, μόνο, λέμε εμείς μόνο τώρα από πού να πάρεις λεφτά ρε okay. από πού να πάρεις λεφτά και έφτασαν 10,5 δις οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία το, το μήνα Οκτώβριο, από πού να πάρεις λεφτά τα τελευταία του λεφτά ο άλλος θα, θα δώσει στο ξεφτυλισμένο ταμείο έτσι όπως το κατάτησε Από το οποίο δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη Ή θα τα δώσει να πάρει κανένα καρβέλι ψωμί <Κι> Τα ακούσει υπερβολή αυτό μεγάλε <Κι> Περίμενε <Κι> Περίμενε σου λέω <Κι> Περίμενε Άρα λοιπόν μεγάλε Το δίκιο Του τηλεακροατή Πριν καιρό ήταν το ότι Λεφτά δεν υπάρχουν Άρα, κάτι άλλο θέλουνε και κάτι άλλο θα κάνουνε. <Τι> να λέγες ότι υπάρχουν δουλειές και ότι βγαίνουν, υπάρχουν πηγές χρημάτων να κάνουν και άγρια φορολογία, να πληρώσουν οι άνθρωποι το καταλαβαίνεις. Αλλά από τη στιγμή που έναν άνθρωπο δεν του δίνουν δουλειά δεν έχει τίποτα, τι λεφτά, τι ακριβώς λεφτά να του πάρουν. Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρια μου καταντήσαμε Κατά, κατάντησαν ένα λαό ένα λαό λέμε τώρα ρε μου, αυτούς που τους υπερήφανους απόγονους των Ελλήνων να τρέχουν στα πεντάμινα των δήμων μέσω των σκλαβοπάζαρων των μη κυβερνητικών οργανώσεων οπότε λοιπόν τώρα ανοίγουν 50.000 θέσει εργασίας μεγάλε σε δήμους, υπουργεία 427 μισθό πεντάμινο κοσιάτε κοσιάτε κοσιάτε Μπορείστε... I ναι, ναι, ναι Ναι, σου ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γάτος ότι λέει Ακροαδίες Πώς θα τους πληρώνουν αυτούς Μου λέει μέσω τραπέζης Λογικά Αυτοί λοιπόν θα παίρνουν 427 ευρώ Θα τους θα βάσω στην τράπεζα. Αυτοί λοιπόν ω άνεργοι από τόσο μέχρι τόσο θα χρωστάνε κάτι έμφυα, κάτι άλλες τέτοιες αειδίες. Άρα λοιπόν τα λεφτά θα τα παίρνει η τράπεζα να τα βάζει στην εφορία. Κάνουν ανταλλαγή. ρε ρε παιδί μου, να... ρε. θα δουλεύεις 427 το μήνα, να τα βάζει στην τράπεζα, τα παίρνει η εφορία. Μια χαρά δε μεγάλε. Μια χαρά. Οπότε λοιπόν τώρα μεγάλε, πρόσεξε τράβα 427. Α, μπορεί να πάρεις και 490. Έλα παρακαλώ. Ναι, Παρακαλώ <laughs> ναι, ναι. Μεγάλε σου απάντησα Σου είπα πριν Οι γερμανοτσολιάδες στην Ελλάδα Πρέπει να δείξουν περισσότερο Από τα, τα ναζιστικά αφεντικά τους Ότι είναι γερμανοτσολιάδες ε, αφήνουμε την ιστορία με τον Λοβέρντο. Ποιο σοβαρό άνθρωπο τώρα θα πάει να δουλέψει για μόρια. Εντάξει, δηλαδή αν το κάνουν και αυτό κάποιοι καθηγητάδε, είναι για σκότωμα δηλαδή. Αλλά να δουλέψουν για μόρια, λέει που θα. Η δεύτερη ερώτηση που έκανε είναι ερώτηση. Τι, να πω, Ρωτάμε λοιπόν. Ρωτάει τη λοιπόν, Ακροατή. Βγαίνουν κάποια χαρτιά λέει και τα πηγαίνουν στι τράπεζε για το ακατάσχετο τη σύνταξη των μικροσυντάξεων κάποιων γερόντων. Άλλες λέει οι τράπεζες τα δέχονται Και άλλες δεν τα δέχονται Ε λοιπόν τι Τι ακριβώς ε, ε, ναι, Υπάρχουν γερμανοτσολιάδες που, τα, που δεν τα δέχονται Και υπάρχουν και οι άλλοι που ακόμα τα δέχονται Μη σου κάνει εντύπωση τίποτε μεγάλε Ό,τι εντολή έχουν από τους ναζίστες, από τα αφεντικά τους Τα κάνουν Γιατί τα κάνουνε Ακριβώς για να δείξουν πόσο καλοί γερμανοτσολιάδες είναι Και για να επιβιώσουν έξι μήνες Ένα χρόνο παραπάνω Δύο χρόνια παραπάνω, διότι όλου αυτούς αυτού δεν του χρειάζεται το σύστημα. Δεν εννοούν να το καταλάβουν. Όλου αυτού του χιλιάδε που αυτή τη στιγμή δεν δίνουν σημασία για το διπλανό τους. του. Το εκατομμύρια θα έλεγα, ποιε χιλιάδε. αυτούς λοιπόν που πάει στην υπηρεσία και σου φέρονται όπω φερόταν ο βασανιστή στα καρδιατήρια τη Μουπουλίνα για να πάρει ένα χαρτί, το σύστημα δεν του χρειάζεται όλου. Πίστεψε με. Και εσεί, βασανιστέ που ακούτε, πιστέψε. Δεν σα χρειάζεται όλου το σύστημα. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πάτε στη γωνία. Θα μου πει: Είστε τόσο σκύφτες που θα προσπαθήσετε να επιβιώσετε και τότε. Ναι, αλλά τότε δεν θα είναι η κατάσταση να καταδώσει. Να καταδώσει ποιον. Κατάλαβε, πάει η κουκούλα τη κατοχή. Τίποτα. Θα υποφέρει όπω υποφέρει και ο άνθρωπο που έβαλε μπροστά την αξιοπρέπεια 6-7 χρόνια τώρα. Άντε, κέρδισε 6 μήνε, ένα χρόνο ακόμα. Πολύ, λέω. Λέω πάρα πολύ. Οπότε η ερώτησή σου αγαπημένα μου τηλεακροαντή είναι δεν θα έλεγα περιττίας ακούσει και ο κόσμος για τους συνταξιούχου τους ταλέπορους τι τραβάνε ακόμη στη χώρα του Λοβέρδου. Παρακαλώ. Φίλε μου περίμενε τον στον πάτο και κάντου ό,τι γουστάρει το εγκέφαλό σου <μή> Ό,τι γουστάρει ο εγκέφαλό σου Γεγονός είναι ότι ε, ξαναείπαμε ε, Το έχουμε μα τα ξαναείπι, Εδώ και 70 χρόνια η Ελλάδα ζει ε, διαφόρων τύπων μικρούς εμφύλιους Και τώρα ζει εμφύλιο ο οποίος, ε, ο οποίο μένεται, όχι έναν, όχι έναν, εκατοντάδε εμφύλιοι μένονται καθημερινά σε αυτή τη χώρα. Ωραία, λέμε τώρα, παρακαλώ. Α, μάλιστα, σωστό, τώρα κατάλαβα. Ναι, σωστά, έλα, για. Είμαι τέρμα κάτω λέει ένα στην απάνω μου θα χτυπήσουν, θα χτυπήσουν αυτή που πέφτουν. Αλλά απ' την άλλη λέει δεν είναι και εμφίλο διότι εγώ είμαι εξογίνο, είμαι άλλη λέει. Οπότε. Καλό. Καλό που λε μεγάλε! Αυτά! Αγαπημένα μου τη και αγαπημένη μου τη λέκροάτρια. είναι ένα, και θα το ξαναπω και... γιατί το κατέβασε σήμερα η κλάβα μου. Αν ένα δευτερόλεπτο τη ζωή σου αισθανθεί περήφανο για του απογόνου σου, πίστεψε με μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση. Άσε τώρα το... τα γιουβαρλάκια του νεκρού τη Αμφίπολη και τα πούλμαν που πηγαίναν για τα μπάζα, και τον κάθε ξεφτύλα που πήγαινε έπρεπε να δει του 300 στο σινεμά για να νιώσει περήφανο και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ζει τον απόλυτο εξεφτελισμό διότι είσαι ο μοναδικός πολιτισμός στον πλανήτη που δεν σέβεται τους νεκρούς του στη μακραίωνη ιστορία του ανθρώπινου πως να το πω γένους ας το πω λοιπόν όλοι λοιπόν, οι πολιτισμοί από τον Αμαζόνιο μέχρι όπου γουστάρεις μέχρι τους εσκιμώους μέχρι, μέχρι, μέχρι όπου γουστάρεις τους νεκρούς τους, τους σέβονται απόλυτα και έφτασες εξευτελισμένε μου που θεωρείς και τον εαυτό σου απόγονο των Ελλήνων να βάζεις τους νεκρούς σου με αριθμούς πεταμένους σε χωματερές είδα ένα βιντεάκι μου, το έστειλε έχουν φίλο. Το, το έχουν κάνει το ρεπορτάζ δυο δημοσιογράφοι Καθημερινής δυστυχώς δεν θυμάμαι τα όνοματά τους για να σας πω λοιπόν, όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να θάψουν τους νεκρούς τους και εξεφτυλισμένοι μου παλαμακιστή, λοιπόν τους βάζουνε ερημέν, ατάκτος ερημένους με νουμεράκια το καταλαβαίνεις Αυτό είναι ο πολιτισμός σου και έσε τώρα ότι εσύ να πούμε ξεχυλωμένη μου Λεωνίδα είσαι απόγονος να πούμε του Νόντα του Παμινόντα κατάλαβες λοιπόν αυτά είναι η πραγματικότητα οπότε Νιώσε για ένα δευτερόλεπτο Στο πετσί σου Ενθουσιασμένος Και περήφανος για τον απόγονό σου Και θα δεις πως Θα διορθωθούν τα πράγματα Αυτά Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε παρέα Σε το κλειδί δεν ήρθε ούτε θα το παιδί στον ποταμό, τον καλαμά. Σε ψήσε ένα πολεμά. What you Δίχω το γυλαίκο το παλιό και σακά που έφυγαινε σχολιό. Κρατήσει φαγητό. Άρας, μητροπάνος στον τοίχο σκουριασμένο το κλειδί Στον δίχω κρεμασμένα τα κουφάρια μας πια Να ακούμε τον κάθε ανόητο Με τα εκατομμύρια παλαμακιστές Και φυσικά να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτε Όλα, όλα τα βαφτίζουν εθνικά Κυρίες μου και κύριοι, τέλος για σήμερα Καναλάρχης μάλλον έχει ανελημμένες υποχρεώσεις οπότε δεν θα κάνει κομπή Κυρίες μου και κύριοι εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας για την ακρόαση για τις ωραίες παρατηρήσεις και να ευχηθούμε να είσαστε απαξά πολύ καλά Γεια και χαρά σας FM Stereo.